Δεν μπορείς να περιμένει κάτι από τον κατακτητή σου. Είσαι σκλάβος του. Τι άλλα ελληνικά έργα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Τι άλλα ελληνικά να χρησιμοποιήσουμε. Ρε Πούσημο να, να σα στο δρόμο να πάτε το του καροτσάκι με το και το στην του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 Καλή σας ημέρα κυρίες μου Καλή σας ημέρα κύριοι μου Radio Άρτα Στους 101,5 Με την εκπομπή Στον τοίχο θα είμαστε και σήμερα Παρέα καμιά ωρίτσα Περίπου Είμαι ο Γιάννης Λαζάρου Εσείς μπορείτε στο 2681 4060 Όπως πάντα Να τα ανατρέψετε όλα Να μας πείτε τις πραγματικά καταπληκτικές παρατηρήσεις σας Σπρώξτε λίγο την κατάσταση σήμερα Κυρίες μου και κύριοι και αγαπημένα μου Ελληνόπουλα Πριν περάσουμε Στην ε, συζήτηση Για την αγωνία Την αγωνία η οποία έχ, την οποία έχουμε Τώρα ανάμεσα σε ουκρανολόγους Ανακοινώσεις του Τρίτου κόλου Και διάφορα τέτοια Να ενημερώσουμε τις αγαπημένες μας φίλες Καταρχάς Μην το ξεχάσουμε Και σας βρήκαν ένας μπελάς Καταρχάς Ωραίο αυτά το κάνουμε τραγούδι ναι. Λοιπόν ε, σήμερα μην δώσετε κανένα ραντεβουδάκι εκεί 2-3-4-5 φιλινάδες Και πάτε σε καμιά ερμούγια Ψώνια και καφεδάκι και τέτοια Να σας περάσουν για συγκέντρωση Να πούμε και θα αρπάξετε Καμιά ε, Σφαλιαρίτσα έτσι ξέρεις Καμιά ψηλή Διότι είναι απαγορευμένες Οι συγκεντρώσει σήμερα Ειδικά στο κέντρο των Αθηνών Γι' αυτό σας λέω αφήστε τώρα Καμιά τσάντα Gucci πω τη λένε την αγοράζετε αύρι δημοκρατική κυβέρνηση απαγόρευσε κάθε συγκέντρωση και μην κάνετε τώρα την παλαβή εκεί να τους πείτε ότι εμείς είμαστε για καφέ και τέτοια δεν καταλαβαίνουν οι φροροί τίποτε, θα τις αρπάξετε και, θα... και θα πείτε και ένα τραγούδι γι' αυτό λοιπόν το λόγο Αποφύγετε σήμερα το κέντρο των Αθηνών, διότι, όπως μας είπε και ο κύριος Δένδιας, ο Δημοκράτης υπουργό, ρε παιδιά μα ψηφίσατε, εμείς αυτούς καλούμε, αυτές τις αποφάσεις παίρνουμε, μεθαύριο, επιλέξει τα παι, έτσι; μεθαύριο που θα μας μαυρίσετε, έτσι είπε ο λοιπόν, η άλλη κυβέρνηση θα καλεί όποιου θέλετε εσεί. Εμεί έτσι κουστάρουμε, έτσι κάνουμε σήμερα. Δεν μπορείτε να πάτε, άμα θέλετε να κάνετε καμιά συγκέντρωση, επειδή έχετε δικαίωμα να διαδηλώσετε, να κάνετε καμιά συγκέντρωση, α πούμε, ξέρω εγώ, στην Ψιτάλια. Παράδειγμα, λέμε τώρα να Κάντε την αλλού τη συγκέντρωση, ρε παιδί μου. Τώρα έχουμε τον υψηλό καλεσμένο, τον Γκάουκ. Γκάουκ, λοιπόν, κόκκινα χαλιά να πούμε, θα γίνει σήμερα ο κρυτσπέταλο στο κλεινό Νάστη όπου έρχεται ουσιαστικά να πούμε το αφεντικό στην Ελλάδα διαδοχικές συναντήσεις με παπούλια, με ημαράκι, Δενιζέλο και την ελπίδα μας, την ελπίδα μας πίδα μας, τον Τζίπρα και φυσικά αύριο στους μαρτυρικούς λυγιάδες η πότα του νέου κατακτητή θα πάει λέει να πατήσει το αίμα των σφαγμένων από τους μπαμπάδες του Τώρα πόσο να είναι ο Γκάουκ Ο Γκάουκ μπα, έχει και την ηλικία Μπορεί να ήταν και αυτός Πόσο είναι ο Γκάουκ τώρα μπα, Πρέπει να ήταν πολύ μικρός τώρα το 40 τόσο Θα τον είχαν εκεί να κουβαλάει τίποτα κουραμάνες Ά, Ποιος ξέρει Λοιπόν πάντως σημασία έχει Ότι θα κάνει ε, υψηλές ε, συγκεντρώσεις Και μάλιστα Μάλιστα ο, π, π, π, π, θα βάλουν θέμα επανορθώσεων <laughs> Ναι Ανορθώσεων, ίσως δε, θα βάλουν θέμα επανορθώσεων Πάντως αυτά είναι μήπως σα ενημερώσαμε Μην πείτε ότι δεν σας το είπαμε Αναβάλλετε για αύριο Μεθαύριο Την ε, βολτίτσα στην Αθήνα Διότι όπως είπαμε Δημοκρατικά σήμερα Η δημοκρατία απαγορεύεται Συγκεντρώσεις <Κι> Λόγω της υψηλής ε, Επίσκεψης και τα λοιπά και τα λιμπάν κυρία μου και κυρία μου. Βέβαια. Βέβαια. Μουσική Όπως είπαμε σύσομος η Ελλάς ζει την αγωνία της για το που πάει το ποτάμι, για το τρίτο κόλο για το τι γίνεται στην Ουκρανία Έχουμε και αυτή την αγωνία Τώρα δεν γίνεται με τις αναλύσεις it, Επειδή όλα τα άλλα προβλήματα είναι λιμένα Όπως λέμε καθημερινά Τα πάντα, τα πάντα, όλα είναι λιμένα Βγήκανε λέει χθες Κάτι συνομιλίες Στην Ουκρανία Όπου οι ελεύθεροι σκοπευτές Λέει ήτανε Δεν ήταν του Γιαννουκόβιτς ήταν τον αλωνών, τον απέναντι Και Βάραγαν τον κόσμο στο ψαχνό Τι ακριβώς Λες να μας πει τίποτα ο αντιπρόεδρος Της Ευρώπης ΕΕ, κύριος Βενιζέλος Που πήγε αμέσως και αυτός Όπως και η υπόλοιπη Δύση Να αγκαλιάσει τη νέα κυβέρνηση Η οποία δημοκρατικά ανέτρεψε Την δημοκρατικά εκλεγμένη ε, Κυβέρνηση του Γιαννουκόβιτς Και σύσομος η Την αγκάλιασε και την ανεγνώρισε Και ακούμπησε τις ελπίδες της και αυτή πολύ ελπίδα πέφτει ναι, δεν νομίζω να μας πει τίποτα αλλά τώρα φυσικά θα μου πεις εσύ τώρα τι πίστευε δηλαδή ότι είναι αυτοί οι ελεύθεροι σκοπευτές ξέρω εγώ έχεις καμιά καμιά άποψη αλλά άστα αυτά άστα ρε φίλε αυτά αυτά άστα στην πάντα λέμε εδώ έχουμε τώρα να πούμε να αντιμετωπίσουμε ε, εκλογές έχουμε εκλογές μπροστά μας έτσι λοιπόν, κυρία μου, κυριέ μου Και ορίστε παρακαλώ Ααααα Ελεύθερη, ναι, ναι, ναι, σωστά Μπράβο, καλά μου λέει εδώ ο φίλος τηλεακροατής Είναι ελεύθερη Ξύπνησαν δηλαδή ένα πρωί Δεν τους κανένα Ξύπνησαν ένα πρωί και είπαν Δεν παίρνουμε να πούμε τα όπλα Να πάμε να καθαρίσουμε κανιά δεκαριά 50% που βγήκαν εκεί και διαμαρτύρονται στι πλατείε, στο Κίεβο, που έγινε να πούμε το μακελιό. Σωστό όσο τη λέει ο Είναι ελεύθερη. Ελεύθερη και ανεξάρτητη. Σωστό. Αλλά τώρα τι. τώρα. Εδώ έχουμε αγωνίες λέμε. Έχουμε αγωνίες Τι θα κάνουμε με τις ευρωεκλογέ. Καταρχάς τι θα κάνουμε. Καλά, άσκαλοι κρατικές Να πάρουμε τι ευρωεκλογέ. Γι' αυτό λοιπόν η ξεχυλωμένη, ευρύτερη αριστερά. Πολύ αριστερά, ευρύτερη. Δημιούργησε έναν τρίτο κόλλο. Είναι ο τρίτο κόλλος του κουβέλι. Θα κατέβουνε λοιπόν ο Κουβέλης και ο τρίτος κόλλος μαζί στις ευρωεκλογές με όνομα Δημοκρατική Αριστερά Προοδευτική Συνεργασία. Κοίτα εδώ τώρα βάλανε «Ας παιδί μου τρίτος κόλλος να τελειώνουμε, είναι εύκολο να... Μπορεί να γίνει και εύκολο διαφημιστικό. Για τη σωτηρία σου, τρίτος κόλλος... Τι κάθε και βάζει δημοκρατική αριστερά προοδευτική συνεργασία Και μάλιστα κυρία μου κυρία μου να σε ενημερώσουμε Ότι τη διακήρυξη του τρίτου κόλλου Υπογράφουν άνθρωποι του πνεύματος Βέβαια ας σου πούμε μερικά ονόματα έτσι Ο Βασίλης ο Βασιλικός Ο διαγόρα ο Χρονόπουλος Ο Γιώργος ο Αρμένης Ο Φίλιππας Γράψας Και φυσικά πάνω απ' όλα ο διανοούμενος Σταμάτης Μαλέλης Έχουμε πει Παλιότερα ότι Το μοναδικό που προσέφερε Αυτή η ιστορία εδώ και πέντε χρόνια στην Ελλάδα Είναι κυρία μου και κυρία μου Ότι ξεβρακωθήκαν άπαντες Μας δείξαν το πραγματικό τους πρόσωπο Το τι ήταν τόσα χρόνια Από πού Από, από πού πώ το πω τώρα ε, Στέκονταν ω κησί Τι τους βοηθούσε να σταθούν Διότι χοντρικά τώρα έτσι Από αυτά τα ονόματα ά του Βασίλη το Βασιλικό Τώρα εντάξει να πούμε Ο άνθρωπος μετά το Ζήτα έγινε Αυτός που έγινε Αλλά λέμε ρε παιδί μου τώρα Λέγαμε παλιότερα για τον Γιώργο τον Αρμένιο Ο είχε κατέβει υποψήφιο με το Πασόκ στα Γιάννενα Ρε παλουκάρι μου Να πω ότι δεν έφαγε στη φτώχεια με το τσουβάλι τι θα πω ότι δεν, ότι δεν είσαι γέννημα θρέμα ενός λαού. Που τι έγινε αυτός ο λαός τελικά να πούμε. Τι πας. Τώρα αυτή τη στιγμή είσαι με τη δημοκρατική αριστερά προοδευτική συνεργασία που είναι όλος μαζί αυτός ο τρίτος κόλλος με τον Κουρέλι. Δηλαδή δεν είναι χτεσινά τα, τα γεγονότα. Δεν είναι, δεν είναι χτεσινές οι υπογραφές του Κουρέλι και όλα αυτά τα κόλπα. Παρακαλώ. να σου πω κάτι, κοίταξε, δεν θα πω το όνομα μόνο και μόνο για ένα λόγο αφενός διότι μου προκαλεί έμετο αφετέρου ξέρεις ότι και η αρνητική διαφήμιση διαφήμιση Άντο Αχ, καλά τώρα Καλά τώρα σου λέω Ναι, έλα γεια, γεια, γεια ναι, όταν, όταν φτάνουνε να καβαλάνε άλογο τέτοιοι τύποι στην κοινωνία μεγάλες Η κοινωνία είναι αρρώστια Δεν λέμε το όνομα για τους λόγους που είπαμε έτσι Εντάξει καταλαβαίνεις τη λέει ακροατά μου Αλλά όταν, όταν φτάνουν, φτάνουν, φτάνει η κοινωνία να βλέπει καβάλα σε ένα υποθετικό άλογο τέτοια, τέτοια άνοα πλάσματα και να τα ψηφίζει κιόλας Ε να πάθει η κοινωνία Ε τότε μεγάλε, με συγχωρείς πάρα πολύ δηλαδή τα είδα, τα είδα σου λέω, τα είδα. Τα είδα σου λέω, τα είδα. Τρίτος κόλλος λοιπόν. Αυτός φυσικά είναι και τελείως ευρωμόκολος. Με συγχωρείς πρωί πρωί να πούμε πιάστηκα μετά, αλλά δεν γίνεται διαφορετικά. Wow, wow. <laughs> δεν γίνεται ρε παλκάρι μου διαφορετικά. <laughs> δεν γίνεται. Εδώ μιλάμε ακόμη δεν ξεφούσκωσε. Ορίστε παρακαλώ. Πάει η Ναι Σωστά, σωστά Καλά κάνει και με διορθώνει εδώ μια φίλη την Παλιά τώρα έλεγα ότι η συνείδηση μπήκε στην κολότσια και τώρα μπήκε στην τράπεζα Έχεις απόλυτο, έχεις τόσο δίκιο που άμα το φας όλο θα σκάσεις Λοιπόν, τι σου λέγα λοιπόν, ναι Σου λέγα, σου, τι σου λέγα λοιπόν, τι τραβάμε Λοιπόν Α, δεν στέχνωσε ακόμα ε, η τηλεόραση από τα δάκρυα που χύσαν οι Έλληνες με την παρουσίαση του ποταμιού και το ότι η σουπιά είναι ε, ζώων που ευδοκιμήκε στα ποτάμια δεν, δεν τέλει, δεν πρόλαβα να τελειώσουν τα μπλαμπλά και τα πανηγυριλίκια και πλακώσαν οι δημοσκόποι 5% λέει θα πάρει ο κύριος του Δωράκης και το ποτάμι που βρέθηκε αυτό το 5% τσακ τσακ τσακ, τσακ που βρέθηκε αυτό το 5% τι κατεβασάει να φωτοποτάμε ρε παιδί μου να πούμε Γι' αυτό ακριβώς το λόγο θα βρεις απέναντι μεγάλε φράγμα τον τρίτο κόλλο Θεοδωράκι Τελείωσες Α, 5% -100, τάκα τάκαλε βγήκαν οι δημοσκόποι στο ΜΕΚΑ και σε άλλα κανάλια τα οποία δεν προβάλλουν καθόλου την ενέργεια του κυρίου Θεοδωράκι και της παρέας του Και όπως σας είπα και χθες Εγώ έχω ακουμπήσει τις ελπίδες μου ε, σε δύο σημαντικά πρόσωπα τα οποία Συμμετέχουν στην μποταμίσα κατεβασία, Στον κύριο Δήμο Και στον κύριο Τελογλου Οπότε λοιπόν Τώρα έρχεται όλο το παζλ Να με σώσει και ο Μαλέλης Σε παρακαλώ πολύ δηλαδή όλοι μαζί αυτοί Ω σήμερα Να τις πάρουν τις εκλογές Να τις πάρουν τις εκλογές Να τελειώνουν Να τελειώνουμε Να νικήσουν οι άνθρωπες Να ανοίξει διάπλατα να πούμε η λεωφόρος. Που μας οδηγεί στο Βερολίνο, διότι δεν μπορώ, ρε φίλε, δεν μπορώ, δεν αντέχω άλλων να ανακουράζονται εδώ τα παιδιά να πούμε με τις διαπραγματεύσεις με την Τρόικα, να αναχύνουν τόσο ιδρώτα να πούμε. Δεν δέχεται τώρα η Τρόικα να πούμε Τις μειώσει των προστήμων που πήγε να θεσπίσει η κυβέρνηση για τη μη έκδοση αποδείξεων και την καθυστέρηση του ΦΠΑ. Δεν το δέχεται, ρε παιδί μου, η Τρόικα, και αγώνα τώρα να πούμε τα παιδιά εδώ τα δικά μας. Τα δικά μας τα παιδιά, ο Μπουμπούκος ή άλλοι, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκουλας, που διαπραγματεύονται να πούμε, ο Γιαννάκης ο Στορνάρας αυτοί οι πατριώτες να πούμε Ποποπνίκα σήμερα, περίμενε Δάχτυλος της Τρόικας, λοιπόν δεν τα δέχονται πουλές και... Γίνεται, να πούμε τι να σου πω η μάχη των Δερβενακίων ματωμένοι βγαίνουν από τις διαπραγματεύσεις και η, η κυβέρνηση θα υπογράψει μονομερώς τις ιστορίες αυτές αθετώντας τις υπογραφές του μνημονίου εδώ δεν μιλάμε για επανάσταση μεγάλη. εδώ δεν μιλάμε για επανάσταση τα έχουμε πει, τα έχουμε μάτα ξαναειπεί όλα αυτά τα συμφωνημένα που έρχεται η η Αγία Τρόικα δίθεν να διαπραγματευτεί με τους ε, εντόπιους σωτήρες εδώ Είναι ένα πανηγυράκι το οποίο πρέπει να μεταδίδεται ε, καθημερινά από την τηλεόραση Όπως μεταδιδόταν παλιά στην ΙΕΝΕΔ ο, ο, ο Καραγκιόζης είχε, δεν, κάθε, κάθε απόγευμα είχε Καραγκιόζη εδώ, είχε όλο το 24ωρο της διαπραγματεύσεις της, ε, της Τρόικας με, το, με τα παιδιά εδώ Λοιπόν είναι ένα πανηγυράκι το οποίο πρέπει να γίνεται Βέβαια πάλι εμείς θα γίνουμε ενοχλητικοί Ίσως θα γίνουμε κουραστικοί Να υπενθυμίσουμε ότι συνάνθρωποι μας, συνάνθρωποι μας τους οποίους, Στους οποίους έλαχε η μοίρα Να χτυπήσουν τις πόρτες νοσοκομείων αυτές τις εποχές Στενάζουν κυριολεκτικά Και άλλες κατηγορίες συνανθρώπων μας όπως οι άνθρωποι με ειδικές ανάγκες άνθρωποι α, ας αφήσουμε στην πάντα τους άνεργους οι οποίοι δεν βλέπουν το χρώμα τους του, του χρήματος αλλά είναι κάποιες κατηγορίες συνανθρώπων μας κάποιες ομάδες συνανθρώπων μας οι οποίες στενάζουν κυριολεκτικά και κανένας τρίτος κόλος, κανένας διανοούμενος κανένα ποτάμι καμιά ελπίδα που τις κάναμε και ντοκιμαντέρ τώρα της ελπίδα το νήμα το νήμα, δεν τα λέγαμε χθες λοιπόν δεν ενδιαφέρεται για αυτούς τους ανθρώπους δεν είναι άνθρωποι αυτοί είναι κάτι άλλο πρέπει να μας δώσει επειδή βρίσκει πολύ ωραίες ε, τέτοιες ε, ονομασίες ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν να μας βρει μια ονομασία για αυτούς για αυτές τις κατηγορίες ανθρώπων οι οποίες αφενός δεν έχουν στον ήλιο μοίρα αφετέρου δεν ενδιαφέρεται κανένας για αυτούς. Άσχετα αν αυτοί στην πορεία της ζωής τους πλέρωσαν κανονικά το κράτος για να έχουν την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη ή μια σύνταξη ώστε αν τους χτυπήσει την πόρτα κάποια ατυχία να την αντιμετωπίσουν αξιοπρεπώς. Τι αξιοπρεπώς θα μου πεις, η αξιοπρέπεια είναι μια λέξη η οποία έχει αφαιρεθεί εντελώς μέσα από το μυαλό των αποκαλούμενων και Ελλήνων πια <Τοχή> αφήνοντας λοιπόν στην άκρη όλα αυτά όλα αυτά χωρίς το παρακαλώ <Τοχή> καλώς Εδώ είμαστε ενώσιμο αυτοπαστιστάνε Σε το Αυτό το κάνεις Τι λέει ο γιατρός? Να σου πω τώρα, να είσαι καλά, τι να σου πω με τι ευχέ, τι δικέ μου δεν αντιμετωπίζονται αυτέ οι ιστορίε. Δεν αντιμετωπίζονται αυτέ οι ιστορίε. Έναν φίλο εδώ στο τηλέφωνο του οποίου του δώσαν γεννόσημα σε μια βαριά περίπτωση και δεν αντέδρασε ο οργανισμό του. Δεν τα δέχτηκε τα γεννόσημα και έχει πρόβλημα. Και τώρα ο άνθρωπο τι να κάνει, για φανταστείτε, κανένα δεν μπορεί να πάει στη θέση του, έτσι δεν είναι. Κανένας δεν μπορεί να πάει στη θέση Οπότε, Λινάρα μου, επειδή με ευχές Πώς το λένε, με πορδές, αυγά, δεν βάφονται Εκτός και αν είναι από τον τρίτο κόλο Αν είναι από τον τρίτο κόλο, μεγάλε Είσαι σωσμένος Είσαι σωσμένος Κάτσε να δω λίγο τη διακήρυξη, ρε παιδί μου Κάτσε να δω λίγο τη διακήρυξη Α, πα, α είναι και ο Μάινας ε, α, είναι και ο Καστανίδης Ωα, α, α, α, α. Είναι ο Καστανίδης, ο Μάινας Ο ηθοποιός, ναι. Για πες μα, λοιπόν, ρε λοιπόν, παιδί μου, τη δια... θα διαβάσουμε τη διακήρυξη. Η διακήρυξη: Η δημοκρατική αριστερά προοδευτική συνεργασία είναι συνεργασία κομμάτων, κινήσεων, ομάδων και προσώπων που ανήκουν στον χώρο τη δημοκρατική και μεταρρυθμιστική αριστερά. Α, πε τώρα, Χριστιανέ μου, είναι και μεταρρυθμιστική. Έτσι, μπράβο. Τώρα, συγγνώμη, πρόσεξε του δημοκρατικού σοσιαλισμού τη πολιτική οικολογία και του προοδευτικού κέντρου Α, πατημάζεψε ο άνθρωπα! αυτό το δημοκρατικό σοσιαλισμός μ' άρεσε επίσης μ' άρεσε και η πολιτική οικολογία ρώτησε ο ταλέπορος τηλεακροατής χθε που είναι εκείνη η Green Green <laughs> <laughs> που είναι δεν την έχουν βγάλει ακόμα στο πεζοδρόμιο, περίμενε όσοι συνεργαζόμαστε συνεχίζουν τη διακήρυξη έχουμε διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες ε ναι και, και πορείες ε ναι φυσικά έχετε Μοιραζόμαστε όμω κοινέ αξίε. Κάτσερε μεγάλε. Γι' αυτό σου λέω: Τράβα να μοιραστεί τι κοινέ αξίε του Μαλέλη. Σε παρακαλώ, άμα δεν έχει κοινέ αξίε με τον Μαλέλη, εσύ τώρα σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δηλαδή, ποιο θα έχει να πει: να πούμε από την Κουσουβίστα και έχουν βαθιά επιθυμία για την οικονομική ανασυγκρότηση και δημοκρατική αναγέννηση τη πατρίδα μα. Μάλιστα, με αρχηγό τον Γκουρέλη, ο οποίο. Δεν συμμετείχε σε καμία Κατάσταση Ε τώρα τι να σας διαβάζω παρακάτω Θέλουμε πολίτες αποφασισμένους Για το παρόν και το μέλλον Άιτε ρε πολίτες Είμαστε δύναμοι προσιλωμένοι στη δημοκρατική νομιμότητα Μπράβο παιδιά Όλο αυτό λοιπόν το πράγμα Όλο αυτό το πράγμα θα χαλάσουν και κανένα Για να το μοιράσουν Διότι πρέπει να το μοιράσουν Να το διαβάσουν οι πολίτες Αυτές είναι οι διακηρύξεις κυρία μου και κυρία μου Είπαμε μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα Μέχρι και ο τραγουδιστής Μπλα μπλα μπλα Λοιπόν, Και η πραγματικότητα Είναι το τηλεφώνημα που δέχθηκα πριν έτσι; Η πραγματικότητα είναι αυτή Ότι οι άνθρωποι Δεν είναι απλώς σε αδιέξοδο δεν είναι απέναντι σε ντουβάρι και χτυπάνε το κεφάλι τους Δηλαδή τους σκοτώνουν Αυτόν τον άνθρωπο τώρα τον σκοτώνουνε Επειδή είπε ο ίδιος Όπως μου είπε ότι Ρε φίλε δεν τα παίρνω, δεν τα παίρνω αυτά τα φάρμακα Τέλος θα σταματήσω τη θεραπεία μου Αυτός ο άνθρωπος δηλαδή οδηγείται να... Στο θάνατο τον εκτελούνε Τον εκτελούν αυτή τη στιγμή Και Βέβαια στη στο 16ο Φεστιβάλ, τι πράγμα είναι αυτό σήμερα, τι κάρκωμα είναι αυτό σήμερα Ο τρίτος αυτο σημερα τι κάρκομα μετέθανε τριτος κολλος <μήθαλος> λοιπον ε... στο 16ο Φεστιβάλ ε, Ντοκιμαντέρ Να πλακώσουμε, σύσσουμε, να παρακολουθήσουμε, να πούμε Την ε, ζωή και την άνοδο του Αλέξη Μην το ξεχάσετε. αυτό σας παρακαλώ πάρα πολύ δηλαδή <μήθαλος> Τώρα κυρία μου και κυρία μου, εκτός από τις... Ε, διαπραγματεύσεις της Τρόικας έχουμε και το χρηματοδοτικό κενό στι τράπεζες, τρύπα τεράστια πάλι, τι τρίπες, ξεχυλωμένες είναι αυτές, η οποία αυτό, όλο αυτό το, το πανηγύρι όπως καταλαβαίνεις έχει ένα και μόνο σκοπό να υπογράψουμε νέο μνημόνιο για να δώσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τα λεφτά να σωθούν πάλι οι τράπεζες κατάλαβες, δεν γίνεται η κυβέρνηση πρέπει να παίξει το ρόλο του καλού στην προκειμένη περίπτωση Διότι έχουμε και εκλογές μπροστά μας Το θέμα είναι λοιπόν Το θέμα είναι να οριόμεθα από την τηλεόραση Για την Ουκρανία Να παρουσιάζουμε τα ποτάμια Τους τρίτους πόλους Όλους Να τους τσακωμούς Και τις διαπραγματεύσεις τη Τρόικας με, τα... με τους διαπραγματευτές εδώ Οι λινάρες. Το χρηματοδοτικό κενό στο οποίο θα πέσουμε και αμάν τι θα κάνουμε Και όλα αυτά τα πράγματα Ξεχνώντας χθε, Ότι χθες Χθες έγινε Σας το είπαμε ο πρώτος πληστηριασμός Ανεργής Γυναίκας Της πρώτης κατοικίας της Κατάλαβες Αυτά όλα τα ξεχνάμε δεν προβάλλονται Αυτά τα πράγματα Γιατί να προβληθούνε Τι να σου πούνε δηλαδή Σκιαγμένος έχουνε Στη γωνία ας έχουν. Τι ιστορίε ανθρώπων όπως του φίλου που πήρε τηλέφωνο, γιατί να τι προβάλλουν. Και αν τι προβάλλουν, τι έγινε δηλαδή. Θα ενδιαφερθεί κανένα πολιτικό να φωνάξει σε κανένα παράθυρο τη τηλεοπτική δημοκρατία να λυθεί το πρόβλημά του. Όχι. Το πρόβλημα είναι τώρα πώ θα κερδίσουμε αφενό μεν τι εκλογέ αυτέ που έρχονται των σκουπιδιών, έτσι του ονομάσανε, διότι γίνεται μακελιό για το κονόμι για τα σκουπίδια και των ευρωεκλογών να ανοίξουμε τις λεωφόρους να οδηγηθούμε στο Βερολίνο μου ξεχάστε όσα ξέρετε για τις αναγκαστικέ κατασχέσεις ε, Στα υπόλοιπα των τραπεζικών σας λογαριασμών Μ' αρέσει που έχετε τραπεζικούς λογαριασμούς ακόμα Καλά κάνετε Πάντως ξεχάστε ότι, ότι ξέρατε Για εσά που ίσως έχετε ληξιπρόθεσμα χρέη Προς το Άγιο Δημόσιο πάντα Διότι οι κατασχέσεις αυτές θα γίνονται σε χρόνο ρεκόρ ακόμη και σε μερικές μέρες από την επίδοση του κατασχεδηρίου για να μην προλαβένεις να κάνεις τίποτα στο λογαριασμό σου. το πολύ σε 16 μέρες θα αδειάζει ο τραπεζικός ο λογαριασμός με τη νέα διαδικασία η οποία φυσικά είναι διαφορετική από την προηγούμενη αλλά έχει ένα καλό για το Θεοχάρη και την παρέα του είναι πολύ πιο σύντομη Οι αρμόδιοι υπάλληλοι των 65 εφορεών στις οποίες υπάρχει δικαστικό τμήμα θα προχωρούν άμεσα σε ηλεκτρονικό αίτημα προς τις τράπεζες μέσω της ιδικής ηλεκτρονικής υπηρεσίας που λέγεται Μητρό Καταθετών για να πληροφορηθούν τα τραπεζικά υπόλοιπα του οφιλέτη. Έτσι λοιπόν και έχεις υπόλοιπο εφόσον απαντήσει η τράπεζα ότι έχεις υπόλοιπο μέσα σε μερικές μέρες η εφορία θα εκδίδει και θα αποστέλει με ηλεκτρονικό τρόπο πάντα βέβαια διότι θα έχουμε και το δωρεάν wifi που μας υποσχέθηκε ο Σαμαράς λοιπόν κατασχετήριο και η τελευταία θα πρέπει άμεσα, η τράπεζα δηλαδή θα πρέπει άμεσα να βάλει τα χρήματα που έχεις εσύ στο λογαριασμό του δημοσίου τσάκα τσάκα δηλαδή θα στα παίρνουνε και θα επανέλθουμε μέσα αυτό που λέγαμε, δηλαδή το λέμε πόσο τώρα, δύο χρόνια, ότι πρέπει να πάσχεις από εγκεφαλική λησμανίαση. Όχι για να, να έχεις λογαριασμό στην τράπεζα, να περνάς, για να περνάς έξω από την τράπεζα πια. Αλλά είπαμε, α, γουστάρουμε, κάνουμε. Δημοκρατία έχουμε, πλέρια. Δεν παίζεται να πούμε κατάσταση. Εδώ έχουμε να πούμε το Το δικό μα το παιδί. Τέλο πάντων, σήμερα ο Αντώνη θα είναι στι Βρυξέλλε για τη σύνοδο κορυφή για την Ουκρανία. Όπως ο... πρόεδρος θα του τρίξει τα δόντια και θα του πει: Τα κατάκα να δίνουμε λύση εδώ για την. να δώσουμε λύση στην Ουκρανία. Μην τα πάρω στο κρανίο. Έτσι, κάπω έτσι θα του πει. Βέβαια μετά. Θα πάει στο Δουβλίνο γιατί πρέπει να υποστηρίξει και το φίλο του και το σύμμαχό σου Το Γιούγκερ Για το χρήσμα του Προέδρου του Λαϊκού Ευρω... Ευρωπαϊκού Κόμματος Σε παρακαλώ πάρα πολύ Όπου θα είναι και η φίλοι του και σύμμαχοι εκεί Τιμοσένκο. Γιατί και η Τιμοσένκο ε, Λογικά στερίζει Juncker Ποιον θα στήριζε είναι... Το Μούνκερ είναι... Λοιπόν είδε, τι λέγαμε τώρα είναι... τις προάλλες στην Ευρώπη, σε αυτή την Ευρώπη πια Καταρχάς είσαι ότι δηλώσεις Ταμπέλα αριστερός, δεξιός, σοσιαλιστής Φασίστας ξέρω εγώ δηλώνει ότι θέλεις Αλλά για την Ενωμένη Ευρώπη είσαι καλός Από τη στιγμή που δουλεύεις για τα δικά της συμφέροντα Για τον ολοκληρωτισμό της Έτσι λοιπόν εκτός από τους αριστερούς οι οποίοι δεν βγάλαν άχνα Αριστερούς λέμε τώρα Αυτούς όπως με βλέπεις όπως είπαμε για, τη, για την ε, νεοναζιστική κυβέρνηση της Ουκρανίας για την δημοσένκο και άλλα εφόσον πάλευαν για την Ευρώπη, ΕΕ. έτσι λοιπόν και ο Σαμαράς παλεύοντας για την Ευρώπη ΕΕ, με την Δημοσένκο πάλι θα πρέπει να στηρίξουν την προεδρία του Γιούνκερ σε παρακαλώ πάρα πολύ δεν γίνεται διαφορετικά δηλαδή δεν γίνεται πρέπει, πρέπει να ενωθεί η Ευρώπη να γίνει πράξη το όραμά του. <Ρι> θα μου πεις τώρα τι είναι δεν είναι ενωμένοι και δεν γίνεται πράξη το όραμά του, ε, υπάρχουν μερικέ αντιδράσεις ακόμη εξάλλου όπως είπαμε πρέπει να έχει και τον Φερετζέ της δημοκρατίας αυτή όλη η κατάσταση <Ρι> κυρία μου και κύριέ μου <Ρι> Η Ενωμένοι Ευρώπη έδωσε εντολή κι ήταν να δει τώρα πλάκα να, να δεσμευθούν τα λεφτά του Γιάννη Γιατί είπε η Ενωμένη Ευρώπη ότι είναι λεφτά του Ουκρανικού Δημοσίου. Ναι, διότι είναι άλλο να είσαι ο Σλαμόγιο ο Ουκρανό και άλλο Έλληνας κατάλαβες οι λογαριασμοί και η υπηρεσία εδώ των δικών μας λαμόγιων που κατάτησαν την Ελλάδα όπως την κατάτησαν όχι απλώς δεν αγγίζονται αλλά δεν δίνονται ούτε τα ονόματά τους και καλά τα ονόματα των λαμόγιων τα οποία δεν τα ξέρεις όπως λέγαμε χτες προχθές αντί υπάρχει λίστα πετροπουλάκη πως διάλο λέγεται με τους 75 δημάρχους οι οποίοι έκαναν πανηγύρια έφαγαν τον άμπακο και δεν τη δίνουν στη δημοσιότητα διότι πολλοί από αυτούς είναι και αυριανοί οτίρες επανέρχονται κατέρχονται ξανά στα εκλογάς κατάλαβες είναι άλλο λοιπόν είδε πως ενδιαφέρεται για του Γιαννουκόβιτς αμέσως να του δεσμεύσει τα χρήματα η Ενωμένη ΕΕ, Ευρώπη ενώ του Έλληνα του Λαμόγιου το οποίο έφαγε τον άμπακο δεν του, το, δεν του δεσμεύουν τίποτα Διότι δεν ξέρουνε Ενώ του Γιαννουκόβιτς ξέρουνε που είναι τα λεφτά Ένα τόσο απλά λοιπόν Είδε η Είδεση Ενωμένη Ευρώπη Πόσο ενδιαφέρεται να πούμε για τη διαφθορά Αλέξη κοίταξε Πρέπει να πας στην ΕΕ πραγματικά Δηλαδή να βάλεις τάξη Πρέπει να, βα... να πας να βάλεις τάξη Δεν γίνεται διαφορετικά Διότι εδώ μιλάμε για θέατρο του παραλόγου Δίνουν 11 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη στιγμή Δίνει 11 δις από τον κοινοτικό προπολογισμό στην Ουκρανία Η οποία δεν είναι μέλος της ΕΕ Έτσι <σοί> Τα δίνουν γιατί τα δίνουν Γιατί τα δίνουν Γιατί κάνουν μπαλάκι την Ουκρανία ε, στο χωρό του στενού κορσέδι διεθνού του νομισματικού ταμείου και Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας και μπαίνει σφίνα κλάπει κομισιόν, κονομισιόν αρε κάτσε να βγει ο δικός μας εκεί να βάλει τάξη λοιπόν, διότι λέει πρέπει να βοηθήσουμε να δώσουμε εντεκαδίς κάτσε ρε μεγάλε κάτσε κούκλενα διότι δίνοντα αυτά τα λεφτά μας είπε ο τωρινό πρόεδρος ο Μπαρόζας, «Θα πρέπει να υπογράψει συμφωνία με το ΔΝ Ταμείο η Ουκρανία και συζητάμε μετά τις εξελίξεις, μιας και τη φέραμε στην αγκαλιά μας με την ε, κυβέρνηση την οποία διορίσαμε εκεί πέρα, διώχνοντα τον κακό Γιαννουκόβιτς. Άντερε Αλέξη, τράβα να βάλει τάξη εκεί πέρα, γιατί αυτοί κάνουν ό,τι θέλουν. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, δω. Σε παρακαλώ Τράβα, να κάνεις. Το θέατρο του, του Παραλόγου βέβαια δεν, είναι, δεν ισχύει για την Ελλάδα όπου οι φίλοι μας οι δημόσιοι πάλι, λοιπόν μέσα στο Μάρτιο πρέπει να ξέρετε ότι θα απολύσουν σοριδών όσους ε, λέει είναι σε διαθυσιμότητα και διάφορα άλλα τέτοια και ξεκινάει ένα όργιο ρουσφετολογικών προσλήψεων ειδικά στους Δήμους αυτό το ετοιμάζει η κυβέρνηση βέβαια κατά κάθε έννοια δικαίου που θα μου πει, πότε ίσχυσε το δίκαιο στην Ελλάδα δημοκρατία σχεσικά και διαφάνεια και αφήνει πρόσεξε ελεύθερες τις προσλήψεις συμβασιούχων μέσα στις εκλογές του Μαΐου και ταυτόχρονα στις 22 Μαρτίου μεθαύριο δηλαδή απολύει όσους βρίσκονται σε διαθεσιμότητα δημοτικούς, αστυνομικούς σχολικούς, φύλακες, καθηγητές μέσης εκπαίδευσης και ταλιμπάν και ταλιμπάν αλλά την ίδια στιγμή <Λιμπάν> ανοίγει τις πόρτες για χιλιάδες ρουσφετολογικές προσλήψεις Για να βγάλει σε πέρα το πρόγραμμα κινητικότητα, όπω μα είπε ο Κυριάκο ο Μητσοτάκουλα, έτσι λέγονται οι απολύσεις τώρα, πρόγραμμα κινητικότητα, πρέπει άμεσα να βγάλει σε διαφασιμότητα 4.000 εργαζομένου στους Δήμου. Κατάλαβε, κόλπα! Δηλαδή αυτά τα κόλπα τώρα είναι. πρέπει να είσαι μεγάλο μυαλό για να τα κάνει. Σημασία έχει αυτό το μυαλό που τα κάνει αυτά τα κόλπα να μαζέψει ψήφους Και από ό,τι φαίνεται, του μαζεύει μια χαρά. Μια χαρά τους μαζεύει. Like <@meditated> Τι έχουμε... Α, μάλιστα. Όταν μιλάμε για χρήμα... <BBC> δεν έχουμε, λοιπόν... Η αλληλεγγύη των ανθρώπων τη Εκκλησίας Αυτούς τους δύσκολους καιρούς Ελληνάρα μου Μπορείστε παρακαλώ <συσχελίου> <συσχελίου> <συσχελίου> <συσχελίου> <συσχελίου> να, α, να είσαι καλά ρε φίλε Να είσαι καλά Να είσαι καλά Να μαζέψα, θα μαζέψουμε τα λόγια μας Ναι έτσι μπράβο Και θα γίνουμε εδώ Ουκρανία, Σωστός, σωστός ο παίχτης Ωστόσο, μπράβο φίλε μου Μπράβο βλέ... μήπω αληθορίζεις προς το ποτάμι Δεν νομίζω Τέλος πάντων Τι ήταν τώρα. Είδε να πούμε Θέλω να σου πω το... Για την αλληλεγγύη Σε παρακαλώ άκουσέ με Βάλε και μια παινιά από πίσω Των ανθρώπων της εκκλησίας Αυτούς τους δύσκολους καιρούς Πόσο φανερή είναι Λοιπόν Κάναν έξωση Στο τμήμα ΜΜΕ του Αριστοτελίου πάνω στη Θεσσαλονίκη η Μονή του Αγίου Όρους ήταν η διοκτησία, είναι η διοκτησία της Μονής του Αγίου Όρους γιατί δεν πληρώθηκαν τα ενίκια Πώς είπες που θα πάνε οι φοιτητέ, Έλα μωρέ που θα πάνε οι φοιτητές Μουσική Πάει λοιπόν το τρίμα δημοσιογραφίας και ΜΜΕ και το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Θεσσαλονίκης Διότι η εράμονια Αγίου Διονυσίου Μεγάλη Χάρη την κυρία Λαϊσον Κυρία Λαϊσον Του Αγίου Όρους Έστειλε εξώδικα Κάτσε ρε Άμα δεν πληρώσεις εσύ να πούμε τα νίκια Πώς θα πάρουμε το λιβάνι Τόσες υποχρεώσεις που έχουμε Λοιπόν Και τι θα κάνουν οι φοιτητές Θα να καλόγερ Ξέρω τους δείχνουν το δρόμο Να γίνουν δηλαδή ή καλογέρι, ή πολιτική. Ά, ωραία και δηλαδή ή καλοκαίρι ή πολιτικοί Ωρα τι τραβάμε εντάξει δε φίλε να είσαι καλά Πολύ σωστή η παρατήρηση εδώ του κυρίου τηλεακροατού ότι άμα είναι λέει τι να δημοσιογράφη να γίνουν και τέτοια να πούμε αφού στο τέλος ε, ποταμίσκες σοπιές θα καταλήξουν να γίνουν να πούμε ή κακογέρι, όχι καλογέρι yeah. ή πολιτική να εξασφαλίσουν το, yeah. το... Yeah. διότι η κακογερι οχι καλογερι η πολιτικοι να εξασφαλισουν το διοτι η ελληναρα μου για να δεις την πηγή του, να δεις το χρώμα ποια πηγή, το χρώμα του χρήματος υπάρχει μόνο yeah. η πολιτική τίποτα άλλο yeah. τι θα γίνουν είπες οι Man, πολύ ιδιοτρόπος είσαι ρε φίλους Τι θα γίνουν οι φοιτητές yeah. Σε παρακαλώ πάρα πολύ yeah. Σε παρακαλώ πάρα πολύ yeah. Κοίτα να πούμε Η, η Άννα η Άνα, η Άνα, Του Χιονιά Η Διαμαντοπούλου μωρέ Της ε, ομάδας Χάρβαρντ Εκεί που πήγε και αυτή στο Χάρβαρντ yeah, yeah. Πασόκ, ασόκ. Yeah. Λοιπόν, τι γίνεται ρε δεν ενεργάζεται μάλιστα. μάλιστα δεν την προβάλλον δεν ανήκει τώρα δεν... είναι πολύ ψηλό το χρέος μας λέει για να τα χρεωλήσεις πάνω πα, πα, πα, από η Ανούλα θέλουμε λέει 70 δις έλα ρε Ανούλα μας λες τέτοια και για να το πετύχουμε το στόχο θέλουμε πρωτογενή πλεονάσματα πάνω από προ... γι' αυτό ακριβώς για να τελειώνουμε πουλήστε τα όλα ωραία Άννα μήπως δεν τα πουλάνε αγοράζει κανένας το Πρόβλημα μεγάλε Δεν είναι το λέει το τι λέει άνα. Το πρόβλημα είναι ότι έχει φωνή Ακόμα η Άννα. Έχει φωνή η Άννα Και τα λέει άνα Και την προβάλλουν την άνα. Παπα, πα, Δες θα πας σήμερα να δεις τα Τα πρωτοσέλιδα Θα σου φύγει ο κριτσπέταλος. Άγρια σύγκρουση στουρνάρα Τόμψεν Παπα πα, ορίστε Έλα Τα προσέχω, τα προσέχω, τα προσέχω Όλα τα προσέχω, όλα τα προσέχω Άγρια κόντρα σου λέω Πώς το λέει, άγρια σύγκρουση κυβέρνηση Τόμψεν Για τις τράπεζες Απασύγκρουση Πώς πλακώνονται τα βουβάλια Αλλά δεν περνάνε και οι ώρες ρε παιδί Μου να έρθει η Κυριακή να ακούσουμε το μανιφέστο του Σταύρου. Κάτω Σταύρο, φτιάχτω Το μανιφέστο λοιπόν την Κυριακή, την Κυριακή θα μας το αμολύσει ο Σταύρο. ο Σταύρος. Ω, Άντωνης, Πολύ με απογοητεύσατε, είπε ο Τόμψεν. Hey. <laughs> Πολλά -πο, τρελαθούμε, ρε μεγάλε... Θα τρελαθούμε, δεν γίνεται τίποτε Μα, μάλιστα Οπότε Κυρία μου και κυριέ μου Τώρα που υπάρχει άγρια σύγκρουση Μεταξύ κυβέρνησης και Τόμψεν Και επειδή εκείνοι οι παλιοί λέγανε Όταν τσακώνονται, πως το λέγανε Τα βουβάλια <σκυρία> Την πληρώνουν οι βάτραχοι Κάτσε στην πάντα, θα μου πει: Εσύ τσακώνονται, δεν τσακώνονται οι βάτραχοι, εσύ την πληρώνει. Τα βουβάλια, με συγχωρεί, αλλά σήμερα άστα να βάνε. Ε, εσύ την πληρώνει. Αλλά δεν έχει σημασία μόνο, σημασία έχει να, να παίρνουν τα ανάλογα ποσοστά τα ποτάμια, οι ελιέ, τα κουκούτσια. Πώ την είπαμε, η τρίτη κόλλη: Δημοκρατικέ ιστορίε. Σημασία έχει λοιπόν να μαζεύουμε, να ρίχνουμε στον, στον πεζαχτά. Διότι. διότι δεν γίνεται δηλαδή άμα δεν κάνεις τώρα ευρωκλο, Ευρωβουλευτή Το μαλέλιας ας πούμε ξέρω εγώ τον Καστανίδη Το Μάινα Είναι προσώπατα να πούμε αυτά Δεν δε γίνεται Δεν γίνεται να πούμε έτσι λοιπόν Του τρίτου κόλλου σου μιλάω Αυτή, Αυτά τα προσώπατα σου μιλάω να πούμε, Μη, μη, μη κάς Όλα καλά Μουσική Θέλουμε να, να δούμε Αν θα αντιδράσει κανένας εκεί Στα Γιάννη, με την επίσκεψη του, βέβαια φαντάζομαι ότι θα, θα κατέβουνε χιλιάδες φρουροί της Δημοκρατίας για την επίσκεψη του Γκάουκ στους Λυγκιάδες αλλά περιμένουμε να δούμε τι και πώς λες να αντιδράσει κανένας Τι να σου πω Τι να σου πω και τι να σου ομολογήσω Μεγάλε, τι να σου πω και τι να σου ομολογήσω Λοιπόν... Διανύοντας αυτή την μακρά προεκλογική περίοδο για την κατάχτηση της εξουσίας από τους καινούργιους σωτήρες τόσο στους καλλικρατικού δήμους και περιφέρειες όσο και στην Ευρωβουλή τα προβλήματα μεγαλ, μεγαλώνουν. Τα προβλήματα των ανθρώπων, των πραγματικών ανθρώπων που ζουν την πραγματική ζωή μεγαλώνουν. Προβλήματα με τα οποία δεν ασχολειται κανένα. μα κανένας oh God, και όπως γράψαμε και στο Greekman Show χτες εκεί μπορείτε να το δείτε στο site του τοίχου σου προσφέρουνε σαν να είσαι σε τηλεπαικνίδι πολλαπλές λύσεις μόνο που δεν σε αφήνουν να σκεφτείς λύση δική σου διότι η ζωή σου πια είναι τηλεζωή. Δεν είναι πραγματική ζωή. Ορίστε παρακαλώ. Σωστά. Σωστά. Σωστά. Έτσι. Σωστό. Άσε καλά. Ποια προβλήματα. Καλά λες ρε, φίλε. Ποια προβλήματα. Ακόμη και την κουρτίνα να σου πεταχτεί το ζόγκα από μέσα Σωτήρα θα το δεις πια Αν σου τάξει Διότι είναι θέμα ταξίματος τα πάντα Αυτά τα ωραία Τελειώνοντας Θα σας αφιερώσουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι Αν ανοίξετε λίγο τα ραδιοφωνά σας Θα το ευχαριστηθείτε πραγματικά Αφιερωμένο σε όλους σας τι γαρό είσαι εσύ, οπότε τευσταίο μου φαναμάκι το μεγάλο τώρα το πόνο μου θα πλήξω στο κρασί καλή σκοτουρά στο μυαλό μου δε θα φάνω τώρα το πόνο μου θα πλήξω στο κρασί η σκοτουρά στο μυαλό μου θα βάλω. Σαν η κοτήνη, η καρδιά μου σε μισή τότε τελευταίο μου τσι Σαν η κοτήνη, η καρδιά μου Μισή. Το τελευταίο μου σήμερα είσαι ή Αν σε κάτλησα για πρώτη μου φορά Με φερντά κλίκη και με παθό σε ρουφούσα Στις χίλιες μία μου δίνες χαρά Αλλά σε κάτλησα γιατί σε αγαπούσα Στις χίλιες μία μονινές χαρά, αλλά σε κάπτυζα γιατί σε αγαπούσα. Σαν η κοτήνη η καρδιά μου σε μισή το τελευταίο μου συναλλογείς θα νοικοτήρει η καρδιά μου σε μέση το τελευταίο μου σημείο Η καρδιά Αυτά. Τελευταίο μου τσιγάρο είσαι εσύ <Τι> Αξεπέρασε ο Στόλης χαρμαντά Για μια ακόμη φορά <Τι> Κυρία μου και κύριέ μου Τέλος για σήμερα <Τι> Αυτά ήταν <Τι> Αύριο πάλι <Τι> Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ Για την υπομονή σας <Τι> Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ Για τις ωραίες παρατηρήσεις σας <Τι> Και ευχόμεθα να είσαστε πολύ καλά πάντοτε Μα πολύ καλά όμως Γεια και χαρά σα! τον 1,5 FM Stereo.